αγγίτης, μεσίτης, διαλύω, αμύβω, ανοίγω, επειδή, γιατί, παχύ, ευγενής, καλή, πιάνο Διάζω, διό, αδειάζω, τέλος, τελός, καφέ, παίζω, <πέζο> καιρός, πηγέ, <πιλίως> <φιλίως> <φιλίως> <φιλίως> σάλα, σαράντα, μάλαμα, Καλά. Λόγος. Νερό. Χώρα. Όμως. Αγαπώ. Ούζο. παπούς, Κουλούρι. Αλεπού. Εύζωνας εύκολος, αύριο, ναύτης, άηλος, αητός, μυρολόι, τρόλεοι,